να ευτσιθούν χρόνο πάση για τα Παναγία τα Δέσποινα. Για σάμερε, ρε, όρυγοι έχουν γιορτή. Τα Παναγία στις Μεσοσπορίτισας, έτσι τις λέμε, επειδή συνήθως οι γεωργοί έχουν σπίρι τα μισά τους τουλάχιστον χωράφια. Έχουν οργώσει τέλο πάντων και έχουν σπίρι. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε επανάληψη. Ε, Άρα μάκατε μου ε, οι δύο σου, ε, μήνατε εσείς οι δύο, το μάθημα ένι με την, τα Νελένη, και το, το Γιώργη. σε τα στρατηγούλα όρεγι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να αντικαταστήσετε το όνομα με την αντωνυμία, όπως το παράδειγμα, δηλαδή, μια κατσούα, μια γάτα. Έντανη, αυτή, ε, ο Δημήτρης Τσεζού, ο Δημήτρης και εγώ. Ενί, εμείς καταλάβατε τι θέλω περισσότερο για να κάνουμε έτσι ναι, μια ναι, ναι. ε, ναι. παρά... ναι. Γιώργη ένα βασιλεία ε, Έντενη. Έτσι, μπράβο δείτες τι ωραίος ο Γιώργος είναι δύναμη Ελένη Δύο κολέγι Δύο κολέγοι, Δύο Δύο κολέγι Δύο Knee, and... Θέλουμε and... να πούμε αυτή. Αυτή. Αυτοί, τώρα. Και εγώ δεν έχω διαβάσει, να σα πω την ελληνική. Δεν πειράζει, δεν και, πειράζει. Εγώ προχώρησα την Οδύσσια την λαξοδία και είχα πάρα πολύ δουλειά. Μάλιστα, <laughs> Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. <laughs> Ε... Δεν μπορούσα να διαβάσω καθόλου, οπότε, συγγνώμη, αλλά δεν γίνει δεν καλύως. Δεν υπαϊράζει, όγκυράζοντα, όγκυράζοντα. Εντεϊ, αυτή, εντεϊ, αυτή δηλαδή αντί να βάλουμε το, τις, ε, δε, δε, δε, τα ουσιαστικά δε, δε, δε. δύο κολέγια θα πούμε εντεϊ αυτή. Εντεϊ, εντεϊ, εντεϊ. Αφέγγι, εντεϊ. Αφέγγι, Γιώργζη. Ε, πάλι το, ναι, πάλι το ίδιο σου έπεσε. Στρατηγούλα. Oh, yeah. <coughs> Κιούτσε αμαριγό, άρα εσύ κι μαριγό και θέλουμε αυτές. Εσείς. Εσείς. Εσείς. Δώσουμε μία σου Ναι, ναι, ναι. Εμ... Εμού. Εμ... Εμού. Μαρία, μας ακούς. Μαρία. Ναι, σας ακούω. Μόνο άργησα λίγο, γιατί είχα πάει το γίνο φωντιστήριο και... That's, ωραία, ωραία. Έχουμε σήμερα επανάληψη. Έχουμε επανάληψη έτσι για να τα ξαναθυμηθούμε και να τα φρεσκάρουμε. Η πρώτη μα άσκηση είναι να αντικαταστήσουμε το όνομα με την αντιμομηνία. Παράδειγμα, είπε προηγουμένως η στρατηγούλα. Εκιού τσε αμαριγό, εσύ και η μαριγό, δηλαδή εσείς εμού. Δύο γεράδε, δύο γέρι. Άρα θα πούμε. Ευχαριστώ, εντεϊ, εντεϊ, ωραία, πολύ end ωραία, οριστερ, εντεϊ, εντεϊ, αυτοί, εντεϊ, εντεϊ, mm. αυτοί, έτσι, mm -hmm. εντεϊ, ο Γιάννη, τσενία σατέρα, ο Γιάννης Ελένη. και μία κόρη, εντεϊ, okay. okay. yeah. εντεϊ, πολύ σωστά, Ελένη, ναι, μετά είναι, σε ποιο σημείο, μισό λεπτό, αμαρούα, αμαρούα τσεζού, Αμαρούα <ΡΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ> τσεζού. Είναι εσύ. Εκκιού. Ε, Η Μαρία και εγώ, εμείς, Α, εμείς, εμείς, εμείς, εμεί. Εμεί. Εμεί. Ενί. εμί Ενί, εμεί. εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί. <σοκλή> και Μαρία, ένα κατσούλι σε ένα κουνάρι, ένα γατάκι και ένα σκυλάκι. Άρα θέλουμε να πούμε αυτά. Ε, ενταϊ. Ενταϊ. Πολύ ωραία. Ενταϊ. Πρεσούκα. Έχω τώρα από τον ενικό στον πληθυντικό. Δηλαδή, εζου, ένι, μοζατέ. Εδώ έχει γίνει ένα λάθος στο... Δεν θέλει, δεν θέλει σημάδι καθόλου, είναι πρώτο πρόσωπο. Δεν θέλει σημάδι καθόλου και δεν είναι και το σωστό σημάδι. Δηλαδή, και αν ήταν τρίτο πρόσωπο, πάλι δεν είναι το... Λοιπόν, ζου ένιμο εγώ είμαι πονεμένος. Εν είμαι μοζατή, εμείς είμαστε πονεμένοι, έτσι. Mm -hmm. Να, Γιώργο, θα μας δώσεις το δεύτερο. Ναι. Ε, εντενι ένι θυμούτε, ε, α, το, ε, αυτό είναι θυμ, όχι, αυτός, αυτή, αυτός. Α, α, θυμωμένος. Αυτός, αυτός. Αχ, Αυτή είναι εντε ή Ωραία, πολύ ωραία. Έντε είναι θυμωτή. Αυτοί είναι θυμωμένοι. Έντε είναι θυμωμένοι. Λοιπόν, εκιού έση μητσή. Εσύ είσαι μικρό. Πώ θα πούμε εσεί είστε μικροί, Στρατιγούρα, δεν ξέρει στο παράθυρο, γιατί. Συγγνώμη, έχουμε ένα παράθυρο ανοιχτό εδώ και μην κρυώσαμε. Λοιπόν, εκιού έσυ μικτι, έσυ είσαι μικρός. Πώς θα πούμε έσυ είστε μικροί. Εμού, εμού, εμού, εμού. Έτε. Πολύ σωστά. Εμού, έτε μικτι. Έσυ είστε μικρή. Μαρούα; Ναι. Ναι, να μου το, το άλλο. Είναι διένυμι σπάνια λέξη, αυτοί επίτηδες. Βάζω κάτι έτσι περίεργες λέξεις. Αυτή ναι. Αυτοί είναι γλυκομήλιτοι. Γλυκοσύνδυχο, ε. Έντε είναι Έτσι. Αυτές είναι γλυκομήλιδες. Έντε είναι γλυκοσύνδυχοι. Στρατηγούλα. Ωραία. Έγι, ένι. Πρισπάθηκα. Αναθέμα. Αναθεμακιστέ. Αναθεμακιστέ. Αυτό Α, είναι αναθεματισμένο. Ωραία. Και θέλουμε αυτά είναι. Ωραία, θα μου μισό λεπτό. Mm -hmm. ε, Ενταϊ ε, είναι ανα, αναθεμακιστά. αναθεμακιστά. Ε, Ενταϊ είναι αναθεμακιστά. Ωραία. είναι θυμουτά. Εγώ είμαι θυμωμένη. Γιώργο. Ενιέ, ενιέμε. Ενιέμε σημούτι, ενιέμε Πολύ ωραία, ωραία. πάμε στην άρνηση. Είχαμε πει ότι είναι ζου ονι. Εγώ δεν είμαι. Εκείου όσι ένδειν ονι. Εμού όμε. Συγγνώμη ενι όμε εμού ότε ένδει. Ούνι, ενταοι mm -hmm. ονι έτσι, Ανάκεφ... μάλλον το ξαναθυμίζω έτσι σαν τύπο. Έχουμε, εζου όνι φοζούμενε, εζου συγγνώμη, να το είπα μόνη. Εζου ένι φοζούμενε, εγώ φοβάμαι, η άρνηση είναι εζου όνι φοζούμενε, εγώ δεν φοβάμαι. Mm -hmm. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Ε, ποιος είναι, Ελένη, εκιου όνι οσί ε, ε, όσοι, όσοι, εσύ δεν όσι. είσαι άρρωστος, εκκιού ναι, ναι. όσοι άρρωστε. Όσι. Mm. Μαρούα. Ε, ε, έντανι ένι πουγκάτε. Αυτός ε, έχει πουγκί, έχει λεφτά σημαίνει αυτό, έτσι. Mm. Ε, έντανι όλοι πουγκάτε. Πολύ σωστά, πρεσού σωστά. Έλα, στρατηγούλα. Έντανι ένι ξενόκοτα. Ε, έντανι... Ε... Σάντι, μα ακούς. Εμπήκε μία και μία... Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, έλα. Έντανη, ένι, ξενόκοτα. Που σημαίνει αυτή είναι, γυρίζει από σπίτι σε σπίτι. Καμιά γυναίκα που πάει για καφέ από εδώ, από εκεί. Έχει κι άλλη μία λέξη, πορτογιούρο. Γυρίζεις πορτογύρο, γυρίζεις στι πόρτες. Ε Γιώργο, τι Στα ελληνικά μου ήρθα, όχι στο. Θα το έλεγα ελληνικά, δεν θα το έλεγα. Δεν ξέρω. Ε δεν είναι, είναι Είναι Γυρίζει από πόρτα σε πόρτα. Λοιπόν. Οπότε θα πω έντανη, όνει, ξενόκοτα. Αυτή δεν είναι, είναι έντανη, όνει, ξενόποτα. Σάντι καλησπέρα, καλά Καλησπέρα. Καωρεκάρε, κα, κα, το μάθημα. Καωρεκοκιάρε. Λοιπόν, ε, έχουμε, είμαστε, σε, κάνουμε επανάληψη σήμερα. Ναι. Και είμαστε σε ασκήσεις με την άρνηση. Ε, ναι. Είμαστε στο πέντε έγγι και έγγινη. Ε, βάζω μέσα σε παρένθεση γιατί πολλές φορές συναντούμε και τους δύο τύπους. Θα έχω ξαναπεί ότι ολόκληρο είναι ο, να το πω τώρα, ο επίσημος τύπος, το formal type, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω μια τέτοια λέξη. Ε, ενώ το εγι είναι το πιο καθημερινό, το πιο απλό. Ε, λοιπόν, εγι ενι βροντατέ. Αυτό είναι γκρεμισμένο. Πώς θα πούμε την άρνηση ότι αυτό δεν είναι γκρεμισμένο. Σάντι, θα ήθελες να μας πεις... Να πει κάποιος άλλος και να φοβώ στην πορεία, γιατί δεν τα θυμάμαι. Ναι. ναι, κανένα πρόβλημα. Έλα Γιώργο, μια και είσαι ο άντρας της παρέας. Εγγι, Όνει, ναι, βροντατέ. Αυτό δεν είναι γκρεμισμένο. Λοιπόν, ε, Ελένη. Ενι, εμ, εμ, Εννι, όμε, ενι, όμε, μοζατή. Ενι, όμε, μοζατή. Εμεί δεν είμαστε πονεμένοι. Εμεί δεν πονάμε. Εμεί δεν πονάμε. Το ζύπορ θα είναι μοτζανή. Μοζατή. Μοζατή. Μοζατή. Μοζατή, θα σας α, ακούσει α, κανένας και σπίγα γαλλικά, είναι ναι. μοζατή. Ενή, όμεμοζατή, ναι, ναι. εμείς δεν πονάμε. Έτσι, mm. και δεν είμαστε πονεμένοι, mm. αλλά λοιπόν. Μαρούα. Ναι, εμού ε, καλή, εμού ότρε καλή. Ωραία, πολύ ωραία εσείς. Mm. Δεν είστε καλοί έτσι. Έντεοι. Mm είναι κολέγιο αυτοί είναι φίλοι Έντει στρατιωτικούλα αυτό αλλά είναι το μόνο που αλλάζει το όχι Έντει ονι Ούνι. ονι ονι ο είναι ονι Έντει ονι κολέγιο αυτοί δεν είναι φίλοι πάμε πάλι στο Γιώργο Ένταιι είναι κολεγίσε. αυτές είναι φίλες Ένταιι υνι κολλησε Ωραία πολύ Ωραία mm. και Ένταιι ή δεντρικά αυτά own. είναι own. δέντρα. Own. Ελένη ενταει ή υνι υνι είναι ποινικός υνι δεντρικά αυτά δεν είναι δέντρα, δεν λοιπόν, τζικά. Να πούμε λίγο για το ένα στο πέντε που έχασα εγώ. αν Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ε, ε ζου, όνι φοζούμενε. Εγώ δεν φοβάμαι. Ε, κιού, όσοι άρρωστε. Εσύ δεν είσαι άρρωστος. Έντενι, ένι, πουγκάτε. Έντενι, όνι πουγκάτε. Αυτός δεν είναι, δεν έχει λεφτά. Ναι. Ένδενι, Ένι ξενόκοτα. Αυτή είναι, δηλαδή, <συγλώδη> γυρίζει από σπίτι σε σπίτι, τέλο πάντων. Δεν είναι νοικοκύρια, δεν είναι στο σπίτι της. Ένι όνει ξενόκοτα. Έγινε όνει βροντατέ. Έτσι. Ναι. ναι. Να, να προχωρήσω. Εντάξει, εντάξει, εγώ υπόλοιπα με εντάξει. Ωραία. <συγλώδη> Μέχρι εδώ κάποιο θέλει κάποια απορία ή κάτι να προσθέσει, να πει. Κάτι να ρωτήσει, να προχωρήσει. Ε, Κάτι κάποια λίγο, ε, στην πρώτη πρώτη άσκηση που, που λέει ο πατέρας. Αφέγγει. Για ποιον λόγο είπαμε δεν βάζουμε το όμπρος, ε, Σε όλη τη βιβλιογραφία τέλος πάντων που περισσότεροι λένε ότι τα τσακώνικα διατηρήθηκαν διαστό, διαλόγους από στόμα ναι. σε στόμα, από, έτσι. Οι λόγοι όταν πλέον ασχολήθηκαν κατέγραψαν αυτό που άκουγαν. Ε, σε όλη τη βιβλιογραφία, λοιπόν, είναι έτσι. Δεν λένε ο αφέγγι, αλλά επειδή είχαμε φωνήεν, φωνήεν, έχει, έμεινε, έμεινε αυτό το άλφα σαν, σαν να είναι το οριστικό άρθρο το και έγινε αφέγγι. αφέγι Και γράφεται έτσι το έχουν αποδώσει τέλος πάντων οι, οι λόγοι που άρχισαν να καταγράφουν πλέον τα, τα τσακώνικα. Μη πω ότι κάτι άλλο πάλι σχετικό. Ναι, ε, Μαρία, πράγμα. ναι, ναι. Έκανες τις την προηγούμενη ομάδα, το, την απόστροφο δεν την δέχεται σαν σωστό. Αυτό το έκαναν όλοι, όλοι, όλοι αυτή την παρατήρηση ναι. έκαναν. Και, και η, το... η στρατηγούλα <σχε> εδώ, <σχε> στον εδώ στον το... Αυτοίκα, το... <σχε> το έπαιρνε σαν λάθο. Ναι, το έπαιρνε σαν λάθο. ναι. Το έπαιρνε σαν λάθο. Ναι. Ναι, ναι. ναι. και εγμένα το έδια μου ναι. Ναι. ναι, όλοι το είπαν. όλοι. Θα και τη λεξούλα δεν θα πλέον. Ωραία, Ωραία. Mm. Λοιπόν, είπαμε και την άρνηση, πάμε τώρα. Ωραία, <coughs> δεν είναι άσκηση εδώ, απλώς θα ακούτε ατονιμίες ως αντικείμενο. Λοιπόν, ενίου να νίνερε, ενίου να νίνερε, εμένα να ακούσει. Έτσι αυτός είναι ο εμφαντικός τύπος αλλά εξίσου σωστό με τον απλό τύπο να πεις «Να μην είναι, ρε, «Να μην ακούς». Έτσι? Mm. Και απαντάει το παιδί, στήμαμα, «Ετίου θα νίνου, εσένα θα ακούω» και «θαντι νίνου, θα σε ακούω». Έτσι Στη μία περίπτωση έχουμε τον εμφαντικό τύπο «Ετίου θα νίνου, εσένα θα ακούω» και στην άλλη περίπτωση έχουμε τον απλό τύπο θαντινίνου". ή θα μπορούσα να πει και «θανίνου δι». Επίσης, σωστό, έτσι έχουμε πει ότι πολλές φορές Ή προτάσετε ή επιτάσετε. Τα φέγι να βοηθήσερε Τον πατέρα να βοηθήσεις Τα φέγι να βοηθήσερε Τον πατέρα να βοηθήσεις. Θα βοηθήσου, Θα τον βοηθήσω. Βλέπετε αυτό το νι, Θα βοηθήσου, θα τον βοηθήσω. Τα μάτι να χαιρεκίσαι, τη μητέρα να χαιρετήσεις. Θα νιχερεκίσου, θα την χαιρετήσω. Έτσι. Έβαλα τρία παραδείγματα γιατί έχουμε αρσενικό θηλυκό δέντρο που ε, δανείζονται τον ίδιο τύπο. Έτσι. Θα βοηθήσου θα τον βοηθήσω. Θα νιχερεκίσου, θα την χαιρετήσω. Και το καμπζί να προσέχερε, το παιδί να προσέχεις θα Θανήπροσέχου, θα το προσέχω. Έτσι? Το τρίτο πρόσωπο είναι ίδιο λοιπόν και για το αρσενικό και για το θηλυκό και για το ουδέτερο. Εμούνα να νανίνερε, εμάς να ακούς. Εμφαντικός τύπος. Έτσι? Να νίνερε να μου, να μας ακούς. Ο απλός τύπος, να νίνερε να μου. Ο απλός τύπος, εμούνα να νανίνερε, εμάς να ακούς. Ο εμφαντικό εμούνανε θα νίνου, εσάς θα ακούω, αν θυμόσαστε ότι ο ίδιος τύπος και πολλοί μπερδεύονται με αυτό. Ε, στο εμούνανε να νίνερε εμάς να ακούς, αν θυμόσαστε είναι και το ενίνανε, το ενίνανε, το ενί που σημαίνει εμείς, έτσι, ενίνανε να νίνερε εμάς να ακούς. Θα νίνουν νιού μου, θα σάς ακούω. Θα νύνου νιού μου, θα σάς ακούω. Απλός τύπος εδώ. Εδούτσερε τα πράγματα. Έδωσες τα πράγματα. Σε δούκα. Τα έδωσα. Αυτό το σι με απόστροφο είναι τα έδωσα. Έτσι έχουμε φωνίεν φωνήεν και αφαιρείται από, από το... Από το... την δ已經... right. του... αντωνυμία μα, ναι. Από την προσωπική αντωνυμία τέλο πάντων. Σε δούκα, mhm, τα έδωσα. Επέτσερε του Νικόα. Είπε του Νικόλα. Νιεπέκα, του είπα. τι με πέτσερε, τι μου είπες, τι μου είπες, τι με πέτσερε. Όντε πέκα τσίπτα. Δεν σου είπα τίποτε. Όντε πέκα τσίπτα. Ωραία. Α, Α, να. <laughs> και... είναι, λίγο, ναι, είναι λίγο για τον πρώτο καιρό εννοείται μέχρι να τα ξεκαθαρίσετε μέσα σας. Αυτό θα το, στο Ικλάν. Ναι, βέβαια, το... δά, βέβαια. Δεν το βρήκα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι, είναι λίγο, λίγο μέχρι να τα ξεκαθαρίσετε μέσα σας. Ε, θέλει Οι τύποι και... της είναι πιο πάνω. Ν, τους τύπους της άρνησης τους έχω δώσει την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο μάθημα. Εζού όνει, εκεί όσοι, ναι. έτσι, απλά ναι, ναι, ναι. είπα ναι, ναι. σήμερα να μην προχωρήσω, για να... να κάνουμε αυτή τη... Ναι, γιατί η τάξη μας Να σας, ναι. Και δεν <συσχερή> σήμερα βλέπω η ώρα είναι ήδη, έχει περάσει μισή ώρα και σχεδόν τελειώνουμε. Μπορεί, μπορούμε αν θέλετε να συζητήσουμε. Ε, σας είχα υποσχεθεί για το επίθετο κουβάνε, που σημαίνει μαύρος να βρω mm. την αντίστοιχη, το στίχο τέλο πάντων από την Ιλιάδα που απαντάτε αυτό το επίθετο, το επίθετο κιανούς. Κουβάνε, μαύρος, στην Τσακωνική κράτησε την αρχική του σημασία. Ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα σημαίνει σκούρος γαλάζιος, mm -hmm. αυτό το σκοτεινό ε, χτυπάς τέλος πάντων και σημαίνει μια μελανιά. Mm -hmm. Ο Ησίχιος αναφέρει κουανά, mm μέλανα, -hmm. οι Λάκωνες. Ήταν λεξικογράφος που ε, μας άφησε πολύ ε, σπουδαίο υλικό. Ε, η λέξη... Απαντάτε στον Όμηρο στην Ιλιάδα στο α 528 είναι στην περίπτωση εκείνη που έχει πάει η Θέτιδα να τον παρακαλέσει για τον γιο στον αχιλλέα, δεν βέβαια; Ναι. Και υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στη Μάνα, στη Θέτιδα και τον Όμηρο, τον Όμηρο συγγνώμη, τον Δία, τον Πατέρα, θεόν και ανθρώπων, Λοιπόν, κεκιανέισιν εποφρίσιν νεύσε κρονίων και με τα σκοτεινά του φρύδια ο γιος του κρόνου κατένευσε. Αυτή είναι η φράση. Ο Όμηρος με αυτό το επίθετο αποδίδει το χρώμα των φρυδιών του πατέρα των θεών. Και βέβαια τα φρύδια του Ολύμπιου Δία θα ήταν κατά μευρα, κατά κούβανα όπως λέμε στην Τζαγκόνικη, χάρη στην αιώνια νεότητα με την οποία ήταν πρικισμένο. Δεν πήγε να ήταν ούτε γκρίζα ούτε έτσι λευκά, ήταν κατάμαυρα. Ε, μάλιστα, θεωρείται ότι σε αυτό το, το σημείο, σε αυτό το κομμάτι τη ηλιάδα, ο Φιδεία ε, έφτιαξε το χρυσελεφάντινο άγριμα του Δία στην Ολυμπία, έχοντα ω πρότυπο αυτή την περιγραφή. <Τι> Συνεχίζεται, <Τι> έχει κι άλλα λόγια βέβαια, αλλά είπα να μην σα κουράσω με περισσότερα. <Τι> αυτό μα ενδιέφερε. Σε αυτή την περιγραφή έχει στηριχτεί ο Φιδίας και έχει φτιάξει το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία. <Ρι> mm. Λοιπόν, επίση και στο νομιρικό ύμνο προς τη μην του Ποσειδόνο, διαβάζομαι Χέρε χε κι ανοχέτα. <Ρι> Χέρε <Ρι> Ποσειδόνα κοσμοκράτορα μαυρόμαλε. Έτσι. <Ρι> Βέβαια, πολλέ φορέ είναι αληθές ότι το χρώμα τη θάλασσα, αν το δει με πολύ ε, σκοτεινό ουρανό, είναι <coughs> μαύρο. <coughs> είναι ναι, ναι. αυτό το πολύ σκουρο μπλε που πάει <coughs> προς το μαύρο. Ναι, ναι. Σας έχω σημειώσει από μία... Αλλά έχει, συγνώμη έχει και τη, την απόκρωση του μπλε, του... Ναι, <coughs> ναι, ναι. Λέει και Ναι, αυτό λέω ότι στα Τσακώνικα κράτησε όμως αυτή την αρχική αρχική σημασία. Έτσι, όπως σας είχα πει και για μια άλλη λέξη, το παράσιμο στα τσακώνικα σημαίνει αυτή την αρχική σημασία ότι είναι κάτι το περίεργο, κάτι το διαφορετικό και έχει να κάνει με, την, με τα νομίσματα, με την παραχάραξη νομισμάτων. Έτσι, το παράσιμο στην αρχαία Ελλάδα ήταν ένα νόμισμα το οποίο δεν ήταν το αυθεντικό, ήταν παραχαραγμένο. Τώρα γιατί αργότερα και πώς πήρε τη σημασία στη Νέα Ελληνική να, να αποδίδεται για κάτι που παίρνουμε σαν για ένα ανδραγάθημα, δεν μπορώ να ξέρω τι μεσολάβησε. για <Συλίκριο> λοιπόν. ναι, πάρα πολλές λέξεις συμβαίνει αυτό. Ή, ναι, βέβαια. Με την καλή του χρόνου έχουν αλλάξει σημασίες. Εκείνο, <σφυλίκριο> ναι, ναι, <σφυλίκριο> εκείνο που, που, που κάνει εντύπωση, αυτό ήθελα να πω τι μου κάνει εντύπωση, ότι <σφυλίκριο> πολλές <σφυ λέξεις... Αρχές ελληνικές που υπάρχουν στην Αγγλική έχουν κρατήσει στην Αγγλική Α, το, αρχική το. την αρχική του σημασία, όπως είναι το οστίαρ που θα πει αυστηρός. Mm -hmm. ε, yeah, έχει yeah, yeah. κρατήσει την αρχαιοληνική της σημασία για τους Άγγλους. Yeah, yeah. Λοιπόν, και στη συνέχεια σας έχω σημειώσει από... Μια πολύ μικρή, λίγες λέξεις που τις συναντάμε, είναι μικηναϊκές μυ, είναι λέξεις που έχουν επιβιώσει στον Όμηρο και τις συναντάμε με την αρχική τους αρχαϊκή σημασία στην τσακώνικη διάλεκτο. Πολύ ενδιαφέρον. Κουβανό, κουβανό είναι αυτό το, το κουβάνιου που λέμε εμείς στα τσακώνικα έτσι. Μάτε, ναι. η μητέρα, μάτη, σάτε. Η κόρη, σάτι, βλέπετε στα τσακόνικα. ίω η ιζέ στα τσακόνικα. Yeah, yeah. Σά, τε, σε, σάτσι, είναι το εφέτος στα τσακώνικα και έχει την mm -hmm. ίδια σημασία, δεν έχει αλλάξει. Πέμα, πράμα στα τσακώνικα σπέρμα στα αρχαία ελληνικά. Mm -hmm. Και έχω πει πολλές φορές ότι αξίζει κάποιος που έχει βέβαια την κατάλληλη γνώση να κάνει μια έρευνα πάνω σε αυτές τις ε, λέξεις δυστυχώς Absolutely. δεν έχω δεν έχω <laughs> τη γνώση δεν έχω τη γνώση τη κατάλληλη. <laughs> ε, φαντάζομαι κάποιος γλωσσολόγος φιλόλογος κάποιος που μπορεί για τον Ισήπη. Συμφωνεί πάρα πολύ με τι ετοιμολογίε, οπότε mm -hmm. θα κάνω έρευνα γύρω από αυτό το θέμα. Πολύ ενδιαφέροντα. Θα σα καταθέσω σε λίγο την πρώτη ραψοδία της Οδύσσιας, τη Οδύσσια που έχω ολοκληρώσει και τώρα είναι στο διαδίκτυο, είναι στο Παγκόσμιο Αρχείο, mm -hmm. στο Internet Archive. Mm -hmm. Και μέσα σε τρει μέρε το είδαν 20.000 άτομα. Που, σπουδαίο. Η, η μετάφραση έγινε. Ό, όχι, καταρχήν στα αρχαία ελληνικά το διαβάζω. Στα αρχαία ελληνικά. Mm -hmm. Που πολύ ωραίο. Ενδιαφέρον. <laughs> λοιπόν, να δούμε και δύο λόγια για τον ησύχιο αυτόν ανέφερα ο Αλεξανδρεύση Αλεξανδρινός, Έλληνας γραμματικός και λεξικογράφος που άκμασε κατά τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και συνέγραψε το γνωστό λεξικό ησυχίου ή συναγωγή mm. πασών λέξεων κατά εκ των Αριστάρχου και Απίωνος και Ηλιοδόρου που θεωρούνται από όλα τα σωζόμενα λεξικά της αρχαιότητας το πλουσιότερο και σπουδαιότερο. Το λεξικό που δημιούργησε περιέχει λέξεις περίεργες ή που συναντώνται σε αρχαία κείμενα και τύπους ασυνήθεις σε διάφορες τοπικές διαλέκτους, καθώς και πάρα πολλές λέξεις ή εκφράσεις τόσο από διαφορετικού συγγραφεί όσο και από διαφορετικού τομείς. Ποίηση, ιατρική, διοίκηση, πολλές από τις οποίες δεν σώζονται πουθενά, στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Εγώ θυμάμαι τώρα έτσι μου ήρθε, δεν μπορώ να πω ότι έχω πλήρη γνώση του λεξικού, αλλά μου ήρθε τώρα λόγω των τσακώνικων, ε, που λέει για, εμείς τα τσακώνικα την ακρίδα, τη μεγάλη, την πράσινη, τη λέμε βρούχο. Και έχω διαβάσει στον ησύχιο βρούκαν ή την χλωράν ακρίδαν ονομάζουσι τελί, άνω τελεία λάκωνες που η τσακόνοι, και το έχουμε πει, είναι καθαρά παραφθορά της νεολακωνικής διαλέκτου. Ε? Mm. Και η γλωσσολόγος μας εδώ, τι θα μας πει mm. Η... Mm. Η... η φοιτήτρια γλωσσολογία. έτσι. Mm. Ναι, <laughs> τελείωσα βασικά. Ωραία, ωραία, <laughs> ωραία. ωραία. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν. Απ' τα λίγα που έχω διαβάσει κι εγώ, ναι. Ναι. <laughs> Λοιπόν, και είναι και ο πολύ περίεργο ο... πως τα λακωνικά ας πούμε σταμάτησαν σαν διάλεκτος ξέρω εγώ ναι. Ακόμα πιο περίεργο πως διατηρήθηκαν τα τσακώνικα Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα γύρω mm. από το πως κατάφεραν τα τσακώνικα να μείνουν μέχρι τις μέρες μας α πούμε <ΣΥΣ> και πολλές της απο... απομόνωσης πιστεύω. ναι ναι ναι ναι, ναι. Ε, ε, ε, ε, λόγω ε, της απομόνωσης ε, και είναι αληθές ότι για άλλη μία φορά ο απλός λαός οι Γεωργοί α, και οι Τσοπάνιδες να το πω έτσι είναι αυτοί που την διατήρησαν διότι βέβαια. οι άρχοντες <σχελίδε> χωρίς να θέλω να κάνω <σχελίδε> κοινωνική ξέρεις πολιτική ε, τα αποποιήθηκαν <σχελίδε> Είναι... Και, και μετά, και όλα τα χρόνια τη Χούντα που καθιερώθηκε Βέβαια. πλήρωση. Είναι Έλληνα. είναι Έλληνη. Τα τσακόνικα, και όχι μόνο τα τσακόνικα, και όλοι οι διάλεκτοι. διάλεκτοι. τα κριτικά, Βέβαια. τα πορτογαλικά. Πήραν την κάτω βόλτα, α πούμε, εντό εισαγωγικών. Ήταν, ήταν τότε, νομίζω, που για πρώτη φορά στα τρία μεγάλα τσακονοχώρια, Άγια Ντρέα, Τυρό και Λεωνίδιο διορίστηκαν στον υπηαγωγείο, από εκεί ξεκίνησε για να χτυπήσουν την καρδιά, ε, μη τσακονόγλωσσοι δάσκαλοι. Yeah, yeah. Και γενικώ yeah, yeah. ε, έχουν ακουστεί πολλά, πολλές περιπτώσεις που ο δάσκαλος δεν γνώριζε καθόλου τσακονικά. Τα παιδιά δε, δεν γνωρίζουν καθόλου την νέα ελληνική. Οπότε τους έδειχνε τέλος πάντων στον πίνακα μια γάτα, τους έλεγε γου και αγά, του και άτα, όλο μαζί κατσούα, λέγανε τα παιδιά. Και ο δάσκαλος, κοιτάει, ζώτανε, κοιτάει για τους στίχους, λέει, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. ή ε, είναι... ε, Επίσης, έχω ακούσει από διηγήσεις ότι το παιδί αν ήθελε να πει στη γιαγιά ε, κάτι να την, ε, τέλος φάντων, να της τριμώξει, θα πω στη μαμά το βράδυ ότι μου μίλαγε τσακώνικα. Επειδή ήταν πλέον στο το εξώτερον θα το πω εγώ της μάνας και του πατέρα ότι η γιαγιά μου για τσακώνικα ή τα είχαν εξορκίσει τέλο πάντων ε, και σας το έχω πει το έχω καταθέσει ακόμα και τώρα υπάρχουν βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που με ακούει να μιλάω τσακώνικα στο γιο μου και λέει μπράβο Ελένη και καλά κάνεις και έχω τύχει και ανθρώπους που με κράζουν να το πω έτσι λαϊκά με... Ναι. Τι θα mm. θέλεις αυτά, τα τσακόνικα είναι μία νεκρή oh. γλώσσα, ούτε νεκρή είναι, νε... ούτε νεκρή γλώσσα είναι, ούτε φτωχή είναι, δηλαδή πραγματικά mm. έχει τόσες πλου... είναι τόσο πλούσια σε εκφράσεις, ιδιωματικές εκφράσεις, που πραγματικά εγώ όσο μεγαλώνω και όσο μαθαίνω μένω mm. άναυδη και έτσι, εντελώς αυτά έρχονται αθόρμητα. Να σας πω ένα ωραίο που έμαθα τελευταία. Τα μεσάνυχτα, υπάρχει η λέξη μεσάνυχτα, μεσάνυχτα, αλλά έμαθα μία πολύ ωραία έκφραση, ταν το τα νιουτε. πάνω στο ζήγιασμα της νύχτας. Αυτό σημαίνει μεσάνυχτα στα τσακόνικα. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που το έμαθα, ταν, τανου δηλαδή τανου, ταν, tán το ζύγι τα νιουτέ, πάνω στο ζύγιασμα της νύχτας, δηλαδή ακριβώς 12 το βράδυ. Ήτανε, μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω κοίταξε να δεις για άλλη μια φορά η γλώσσα μου μου επιβεβαιώνει ότι είναι μια πλούσια γλώσσα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια φτωχή γλώσσα. Μπορεί σίγουρα, όχι μπορεί, δεν μπορείς με την ζακώνικη να εκφράσεις αφηρημένε ιδέες, να γράψεις λογοτεχνία ίσως, αλλά και αυτό και αυτό Μα, αμφισβητείτε. Εχει, και όμως. Αυτό αμφισβητείτε. Ναι. Κάπου είχα δει ένα βιβλίο πέρσονα για Ανδρέα, νομίζω, ή μια φίλη που μας έδωσε, δεν θυμάμαι, που ήταν μια κυρία, θα την ξέρεις τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά της, που είχε γράψει κάτι σαν ποιματάκια, ιστοριούλες, τι ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν ε... πιο, πιο, πιο λόγιο κάπως. Mm. Μήπως η κυρία μερκοριάδου; Κα... Με ναι, ένα μυστήριο όνομα είχε, δεν θυμάμαι πως τη λέγανε Νομίζω ναι Ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> Κάπου, κάπου είχε mm -hmm. κάτι είχε mm βγάλει -hmm. ένα κάτι είχε κάνει τέλος μάτων, ναι. Μάλιστα ε, Λοιπόν, για... είναι καλό μπορείτε να έχετε παραγωγή λόγου Με νέα τραγούδια, στα τσακώνικα ή ε, ποιηματάκια, καινούρια ώστε να... Ήθελα να πω. Γιώργο, ήσουν να ήσουν από πέρυσι στα μαθήματα. Ήμουν στον γιατρέα πέρυσι, ήσουν αλλά και με. Διαβάζαμε βασικά. Ε, δεν επειδή για είπαμε με... για παραγωγή λόγου, είχα τη φαϊνή ιδέα να μεταφράσω. Καβάφι. Ναι. <laughs> ah. ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, θα τολμήσω. Ε... Στο μέτρο του δυνατού αισθάνομαι πολύ λίγη και μικρή να πιάσω στα χέρια μου τον καβάφι και πόσο μάλλον mm. για να κάνω μία μετάφραση yeah. στην Τζακώνικη. Αλλά θα τολμήσω να σας το διαβάσω yeah. Και, yeah. και διάλεξα, τι διάλεξα, η πόλη. Ah. αχώρα. Ωραία. ναι. ναι, ναι. Ναι. Ε, σαν πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. και αν υπάρχουν λάθη. Ναι, και καλά. Βέβαια. Είναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και στα αρχαία ελληνικά έχουμε σε ομάδε που προσπαθούμε να μιλάμε αρχαία ελληνικά. Σίγουρα κάνουμε και λάθη. Αλλά ξέρετε, το σημαντικό είναι η προσπάθεια. Βέβαια. Είναι βέβαια. να κάνουμε προσπάθειε. Mm -hmm, mm -hmm. Αυτό ναι. είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ε, Πώ λέει το όνειρο, μην πουλά και αν αγαπά να πολεμά. Επομένως το όνειρο του καθενός μπορεί να είναι οτιδήποτε Καθένας μπορεί να έχει οποιοδήποτε όραμα και όνειρο στη ζωή του Οπότε εμείς που αγαπάμε, πολεμάμε Γιατί έχει σε πολλές, σε πολλές, πολλές, σε πολλές μεριές της ζωή τέλο πάντων Μπορείς να, να δώσεις την ψυχή σου σε πράγματα είτε είναι απτά Είτε είναι νοητά και νοερά Λοιπόν, θα μάθετε απ' έξω. αυτό λέει εδώ παρακάτω, μάθε απότσου, μάθε απέξω. Mm. να λέω τα κουβάνα αλήθεια, να πω τη μαύρη αλήθεια, την πραγματική τέλος πάντων, έτσι. Και το κουβάνιου γράμμα να άβερε, αυτό είναι μια αρά, μια κατάρα, το μαύρο γράμμα να λάβεις, δηλαδή να λάβεις μια πικρή είδηση. Και υπάρχει λόγος, τι απαιθέσεις σε γράμμα, στρατηγούλα. <laughs> Ονομαζότανε μαύρο το γράμμα όχι μόνο επειδή το περιεχόμενό του είχε αυτή την πικρή γιατί όντως τα γράμματα όταν είχαν τέτοιο περιεχόμενο τα καψάλιζαν λιγάκι και ήταν λίγο το χαρτί στην άκρη οπότε με το που το παραλάβαινε ο παραλήπτης ήξερε Εκ των προτέρων, ότι έχει μία πικρή είδηση. Ναι, γι' αυτό έχει μείνει το μαύρο γράμμα να λάβει. Το καψάλιζαν λιγάκι και με το που. Ναι, ναι, ναι, ναι κυριολεκτικά. Ναι. Εφόσον μέσα περιείχε μία. πιο πικρή είδηση είναι ο θάνατο ενό προσφυλού προσώπου, ενό αγαπημένου προσώπου. Η, η, η χειρότερη είδηση που μπορεί να λάβει κάποιο κυμιτά τηλέφωνα τηλεοράσεις δεν υπήρχαν τότε, οπότε με το γράμμα και ήταν δίχε και υπήρχε λόγος που λέγανε δεν είναι μόνο μεταφορικά το μαύρο γράμμα να λάβεις αυτά.